Αγαπητή μου Κέτι, πήρα την κάρτα σου και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Πέρασα πολύ όμορφα τις γιορτές του Πάσχα. Πήγα στο χωριό μαζί με τους γονείς μου. Εδώ, τα σχολεία κλείνουν δύο εβδομάδες για το Πάσχα. Μου αρέσει ιδιαίτερα να πηγαίνω στο χωριό. Η φύση τον Απρίλιο είναι πολύ όμορφη. Τα πασχαλινά έθιμα με κάνουν να νιώθω πιο έντονα αυτές τις μέρες. Σχεδόν όλη τη μεγάλη εβδομάδα πηγαίνα στην εκκλησία. Κάθε μέρα είχα πολλά πράγματα να κάνω. Τη μεγάλη Τετάρτη βοήθησα τη γιαγιά μου να φτιάξει τσουρέκια και κουλούρια. Το σπίτι μου σχοβολούσε. Όμω εγώ δεν μπορούσα να τα δοκιμάσω. Νίστευα για να μεταλάβω. Τη μεγάλη Πέμπτη βοήθησα τη μαμά μου στο βάψιμο των αυγών. Τη μεγάλη Παρασκευή το πρωί στολίσαμε τον επιτάφιο. Το μεγάλο Σάββατο το βράδυ πήγα στην Ανάσταση. Είχα αγοράσει ένα ωραίο κόκκινο κερί. Μόλι ο παπά βγήκε στην ωραία πύλη, Το δεύτερο, Έτρεξα και άναψα πρώτη τη λαμπάδα μου, για να δώσω φως και σε άλλους. Όταν ο παπάς έψαλε το Χριστός Ανέστη, οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα και πολλοί έριχναν βαρελότα. Φοβήθηκα πολύ. Μετά την εκκλησία γυρίσαμε στο σπίτι και φάγαμε τη μαγειρίτσα, που ήταν πολύ νόστιμη. Την Κυριακή του Πάσχα μας είχε καλέσει θεία μου για φαγητό. Είχε μαζευτεί εκεί όλη η οικογένεια. Στον κήπο ψήσανε δύο αρνιά στη σούβλα και κοκορέτσι. Μοσχοβολούσε όλη η γειτονιά. Φάγαμε πολύ, χορέψαμε, τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αυγά. Πήρα πολλά δώρα, επειδή είχα τη γιορτή μου. Εύχομαι κάποτε να γιορτάσουμε μαζί το Πάσχα. Σε φιλό. Αναστασία.